Ήρθε μου, μου έχουν κόψει μισθού. Πληρό... Να είσαι περήφανο γι' αυτό, μπράβο, χαίρομαι. Όπω όλο ο κόσμο. Τόση πίκρα όμω και στεναχώρια δεν έχω νιώσει από αυτά για το που. από του survivors που χάσανε του Τούρκου, φίλε. Α, και τούτη δόμορ, και το survivor μου. Τούτη δό τώρα που άκουγα στο θύμιο. Πώ τη λένε, Σκουφά, πώ την είπατε. Σκουφά. Σκουφά, σκουφά πώ τη λένε. Σκουφάμορ, ρε. Αυτό το πράγμα. Από πού αντλούνε μωρέα αυτή το θράσο, μωρέα, και μιλάνε. Ε... Και εμεί πάλι και εκείνο του, του παφίλι που είχε πει ο, ο, ο Τσίπρα τον παφίλη δεν θα φέρουμε μνημόνιο. Και λέω, μα τόσο θρασ Τόση πίκρα νιώθω όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φράζο να μιλάνε στο κουκουέ έτσι. στο κουκουέ μωρε. Πεςτε μιλήσαμε με την Νέα Δημοκρατία, με τους άλλους, στο κουκουέ μωρε. Δεν τρεπόσαστε μωρε, στο κουκουέ, ξανα το ξαναλέω. τα έχει βγάλει όλα στη φορά και τα, τα έχει προβλέψει τι θα κάνετε τολμάνε αυτά τα χρασίνια συγχώραμε ένα αποστρολί που τα λέω έτσι όχι όχι δε... μην με συναχωριέσαι δε... τολμάνε δεν έχουνε κανένα ηθικό φραγμό με έχουνε πετσοκόψει αλλά τόσοι συναχώρια δε, δεν έχω νιώσει όταν ακούω αυτού. από πού αντλούνε μωρέ αυτοί το θράσος μωρέ και μιλάνε ε από το λαό του αντλούνε από εκεί μην νομίζεις κάτι άλλο Αποστολή αυτό που λέει αυτή η αυσιλά, δεν ξέρω πως τη λένε, που του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτή, η ή Αυτή η σκουφά, ναι. Αυτό είναι το πραγματικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να πει στους ΣΥΡΙΖΑ, σε παίρνουν τηλέφωνο, να του να τα ακούνε. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίω. Ποιο είναι. Εγώ, ποιο είστε εσεί. Είναι εκεί. Πού πήρατε. Το Real. Μπράβο, τι θέλετε. Α. Έλα να σα πω κάτι, μπορεί να φοράσει πρόκειται τηλέφωνο. Okay. τηλέφωνο. Μάλλον παίρνει προ φορά τηλέφωνο στη ζωή σου γενικό. Αλλά τέλο πάντων, για πάμε. <σίλαι>, ναι, ναι, ξέρει ότι εδώ και 8 μέρε τη φετά και δεν έχουμε πληροφορία. Ωραία, κοντά είναι όλο. Τι θε. Κοντά είναι μια... <σίλαι> καλό δρόμο. Και μετρό δεν έχετε, δεν κάνετε και έτσι, έχετε μάθει χωρί <σίλαι, σίλαι>, μέσα, <σίλαι>, μέσα> μεταφορά. Κάτι <σίλαι>, θέλουμε και να με το μετρό, βέβαια. Οπότε όλα καλά, τι θέλετε. Σήμερα, απλά να τα αναφέρουμε, δεν έχουμε λεωφορεία, απλά δεν ακούω να φέρετε κάτι λιγά. Τα κρύβουμε γιατί δεν συμφερίνε λαπάτε ο σαβίδι και θέλουμε να κάνουμε κακό στην κυβέρνηση. Έχει, δεν το ξέρω. Είναι το κανάλι και μια τσόλα δεν έχουμε δει. Να χαιάζω το καναλάρα, τσάμπο το όνομα. Τέλο πάντων, τέλο Ετί τέλο πάντων, δεν είναι και λίγο. Λέξω το κανάλι, φτιάχνετε, κοιτάς, τίποτα. Μόνο περιμένουμε καμιά διαφήμιση κατά λάθο από κανένα φρόλτρο, να δούμε καναβιζή.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 Γεια σου μου Γεια Γιά μουρί. Πάλι να έχει. Τι θε μόλι. Στην αρχή τη εκπομπηγά είναι ένα ηχητικό με το Παπαχριστόπιο. Πράβω, μαγιά μα. Μαγιάζε. Μόλι τί, τελειώνουμε, βγαίνουμε. Κώφ και το ίντερνετ. Αλήθεια. Ακουτά. Τι τελειώνουμε, από τι βγαίνουμε, Απν την ανάπτυξη, όχι λάθο. Από την κρίση βγαίνουμε. Τελώνουμε. τελειώνουμε, τελειώνουμε σαν λαό. Η τελευταία μένει. Όχι, λάθο, λάθο. Τελειώνουμε με, με τα μνημόνια μάλλον. Ξέρω εγώ. Ε, πώς... Τελειώνουμε πάνω σα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Κάτι απ' όλα αυτά. Ένα από αυτά. Να σου πω πόσα τα λεντακό. Αντισκουφά έχει ο Πολλά, πολλά και ευχαριστούμε. Γι' αυτό νιώθουμε δυνόμενες. Ε, Μπαλούρδο, τι λε εκεί πέρα, ολοκατηγορά τον Τσίπρα και του άλλου δεν λε τίποτα. Οι άλλοι χρέωσαν τη χώρα. Μπουμπούνι αυτό αυτού μέσα. Δεν τη λέτε ποιο τη χρέωσε τη χώρα. Όχι, άλλοι, άλλοι. Άλλο θέμα. Ο Τσίπρα μα έσωσε από αυτά που μα έκανε οι άλλοι. Μα σώζει. Μα σώζει, πε τα έρη, μην κάπου. Θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσω εσύ. Ο Μπα. Ο Τσίπρα μα έβαλε στο πνιμόνι. Ο Αστό μα έβαλε στο πνιμόν, η Δημοκρατία. Και έχει μιλήσει άξορα γιατί έφυγε από κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα. Όλα η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει. Τι μωρεί τα γεράματα γίνε στη Και όχι δεν μπορώ να ακούω τα πράξη Οι χρωτάνε, οι χώρα και πληρώνουμε τους κλέφτες Ας το να πάνε Που ψήφιζες όμως, όλα να τα λέμε Ψήφιζα, ε, ήμουν μάκα και εγώ και ψήφιζα Σημασία έχει ότι τώρα δεν είσαι πια Αυτό έχει σημασία, ε, εκεί να σταθούμε, ε, εκεί θέλω Ναι, ποιο είναι Αυτός, ένα μηδέν Εγώ Ποιον θέλετε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 Να, ε, πήρατε, γι αυτό. Καλά, δεν πειράζει. Ήταν για μια προσφορά, ήταν το κατ το κατωβουρτσάκι. Καθαρίζει πριν λερώσεις. Αυτή η άθλη δεν είναι άθλη του Βίξτρο είναι η του Αλέχη του Τσίπρα. Α, έχει, ο έργο, α, α, μόνο έχει και ο Τσίπρα έργο, Άρα, όχι μόνο ο Ογκό. Έχει και αυτό Είναι η, αχρή, η, αχρή, η αχρή του Αλέχη του Τσίπρα. Ναι, τρομερό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ για το συμπέρασμα. Είναι τρομερό, ναι. Και ναι, τη δημιουργική ναι. σκέψη. Να στα καλά. Δεν μου λε, την τηλεοπτική λόγω ελληνοφρένεια που είδα, παρατήρησα ότι ο τηλεόραση πάχινε πολύ. Όχι καλά, η κάμερα προσθέτει και είχαμε δικά μέρο σε αυτήν, οπότε πρόσθεσε την πλάκηλα. Μεγάλη κυρία, μεγάλη κυρία έκανε. Πώ. Ε, θα καλοτρώει φαίνεται. <laughs> Πες τα. Και ε, θα βλέπω στο survival του με του μυ και τα ιδρωμένα κορμιά και τα. Το... Για να έχει και το κοντράστα, α πούμε, να έχει την αντίθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπει ολοπεινασμένο στην τηλεόραση ή να βλέπει και κάποιου που τα τρώνε. <laughs> Παιδιά και βγείτε στην παραλία να σας δούμε μια Δευτέρα, μια Τρίτη. Ναι, δεν δε μα έφτανε το ρεζίλ που θα τραβήξουμε στι διακοπές που θα κρύβουμε τα πατσόκυλα. Θα τα βγάλουμε και στην τηλεόραση. Άσε μα!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 να του δείξουμε αυτή την επιρκεια και να πούνε όλοι εντάξει ρε, παιδιά φυσε τον παππού να πάει σπίτι ότι έκανε κανονικά. Έκανε, αλα... <σώσεις> όμω τα 10 εκατομμύρια φίλε που έφαγε. Δεν έχουν βρεθεί πουθενά, έτσι ή είναι στι offshore και δεν μπορεί να τα δείξει. <σώσεις> Εκείνε, μπορεί να μην τα έφαγε ο άνθρωπο τελικά. Γιατί δεν φέρει φίλε το χρήμα πίσω. Να πει ο... και ο κόσμό. Γράφει το τον και έκανε τη μαλάει, τουλάχιστον έφερε το χρήμα πίσω. Εντάξει, βάζε τον έξω καφή στο να δει στα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή του, μαζί με το πεδάκι, του ξέρω εγώ. Αλλά το χρήμα όμω! Κάποια στιγμή αυτό θα εμφανιστεί στην άλλη γενιά ή στην παράλλη και θα έχει. Θα, θα είναι όλοι να πούμε μια χαρά όλα, έτσι. Και ο πατέρα μου έξι χρόνια κατάκυτο δεν έχει να πάρει τα χάπια του, ούτε τη γυναίκα που τον προσέχει, έτσι. Και ο Τσοχαντζόπουλο είναι υπεύθυνο εν μέρη. Ε, τώρα, να... άμα δεν έκανε καλή διαχείριση ο πατέρα, ο Τσοχαντζόπουλο φταίει. ο πατέρα μου έπαιρνε οικοδόμο 40 χρόνια. Ο 40, 40 χρόνια, αγάπη μου, δεν μπήκε σε ένα κόμμα όμω να κάνει τη ζωή του. Ε, και έκανε α... τον οικοδόμο, δεν μα χαίρεσκε εσύ. Αυτό έχει δίκιο, ναι, και όλα τα γερόδια που δεν έχουν να πάρουν τα χάπια του τώρα, εν μέρη, ο Τσοχαντζόπουλο και όλα. Λέει, όπως ο πατόρα παντονίου που τον βρήκα ένα τρακόσα στο το λογαριασμό, έχουν συμβάλλει στο να είναι όλη αυτοί οι γέρη και οι γριέ οι κακομοίρε να, να είναι φίλε εξαφωνομένε και να μην έχουν να πάρουν κάποια. Δεν ξέρω ένα... τι κάνουν. Οι γριέ να κάνουν καλύτερη διαχείριση. Α, λοιπόν, αλλά με παρατήσουν α, και α, οι γρειέ σου ότι όλε αυτέ οι ουηστέ οι ουη. Να γινόταν όλοι α, σαν τον, α, άκη. Α, τον Άκη. ο άκη είναι ένα λαμπρό παράδειγμα, που δε, κάποιοι δεν παραδειγματίζαν. Αι παράτα μα. <ΠΣ> Άρα, αλακα, είσαι? Αποστόλης Σε παίρνω η ώρα, τι Αποστόλης, αποστόλης. Έλα Αποστόλη, πού είσαι. Κάθε φορά κάνουμε το ίδιο πρόλογο, θα μας βαρεθεί ο Θα ξεκινάς με Αποστόλη, γι' αυτό. Αποστόλης Ωραία, Αποστόλη μου, να σου πω. σου στη Σαγιάφκα, ρε Χθε σου στη Σαγιάφκα, ρε Αποστόλη. Πήρα ένα καφέ και κάτσε σύνταγμα, λέγα, τον πετύχω. Μόνο άλλη Εσύ που είσαι, Δεν τίποτα. Τίποτα, <Πιε> <Πιε> <Λέ, μάς, αραίος. Πίε> <Πίε> <Πίε> Α. Όχι. Ε, είσαι μαλάκας. Αποστόλης. Έλα, καλή μέρα γαρινό. Έλα, τι κάνει. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλά. Τι είτε, ήταν αυτή μου έρχεται. Δεν είδα το Μάτσα, αλλά είδα τον δικό μου. Και ήταν ράκα μετά τα... από την έξω κακομοίρη. Ε, λίγο τον ίδια μου που λέμε. Έρα, το πάλι χάσαμε από του τούρκου. Δηλαδή τι είναι αυτό, ακούω στο Survivor. Άστα παιδί μου, άστε μη γίνει κανένα πιο χοντρό φοβάμε τώρα, γιατί σε αυτά είμαστε χαμένοι το ξέρουμε. Ε, για πόλεμο, έτσι. Άμα... Δηπλωματικό, διπλωματικό γίνεται αυτέ τι μέρε βλέπει. Επιχειρείτε πόλο. Ευτυχώ που είναι α, πάνω, πάνω στο καμένου και του νικάει στα σημεία. Περάκι που θα μα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 Στο διάλομο, ρί! Στο διάλομο, ρί! Δε είσαι τους! το Είμαι στην Αθηνών Πατρών και έχω να καταγγείλω την κυβέρνηση και προσωπικά τον Τσίπρα. Γιατί όχι Τσάμπαϊν. Η άσφαλτο φίλε είναι κατά Είναι κατά Δεν μπορούσα να βάλω ένα άλλο χρώμα. Μαύρη άσφαλτο. Να φτυπάει ο ήλιο και να ζεσαινόμαστε. Καταρχήν η Αθηνών Πατρών δουλεύει. Δεν την ξανακλείσανε. Ή μόνο την Ιωνία κλείσανε. Ο, τώρα μη, το πρωί την πήγα και τώρα την γυρνάω. Καραγκιόζε σε μισή ώρα. Oh. Να δείχνουν τα τσοντοκάναλά σα, σπουλιά. Έλα, γεια, ξαναγείριστω Σύριζε, μπράβο. <laughs> Θα όλα αυτή τη σχέδριση έχει πάρει τότε και στην άλλη απεργία των ναυτικών. Οι αθλητές ήδη έχουν ξεκινήσει το λιμάνι με μία μέρα απεργία. Με μία μέρα απεργία που χθες είμαστε Από τότε θα έχουν αρχίσει οι αθληότητες. Στην Κρήτη τα δημοσίευματα, αγωνία για τα εκπαικτικά σε μία μέρα. Έτσι και τα λοιπά, τα λοιπά τα λοιπά τα γνωστά. Έτσι, από τώρα να το ξέρει ο κόσμο. Έλα Μωρισιονάτη, γάλα καλέ. <στοί> Θέμα την Παρασκευή να θα σε πάρω. Αφού με πέσει την Παρασκευή, α πλακίσει. Άσο που μετά υπήρξε Σαββατοκύριακο, μου πέρε το Σαββατοκύριακο, λάθος σου. Δεν σε πήρα ρε μαλκιστήρι. Προσπαθούσα να σε πάρω να πού και μάλιστα είχα σκοπό να μην αναφέρω πολιτικά θέματα. Για κομμενικό σε πήρα μαλκιστήρι. Ήμουνα αυτοίκο μάρτυρα σεξουαλική παρενόχληση και θοπεύση. Πώ το λένε το άλλο που σε καηδεύει ο άλλο? Θόπευσι <ΣΟΥΟΠΟΟΥΣ> να πω, <ΣΟΟΟΥ> ναι, είχε παχθεί <ΣΟΟ> ο Λεμοναδίτσο συνέντευξη από τη Μισέλ Τι πω, σου <και> δεν θυμάσαι. <ΣΟ> <ΣΟ> και σε μια φάση, να πούμε εκεί που μιλάγα σοβαρά, του λέει αυτή, κυρία Τραγκά, με χαϊδεύετε. Λέω, <ΣΟ> και μετά από λίγο, λέει αυτό, κυρία Μισέλ αφού σα χάιδεψα, μπορείτε να φύγετε τώρα. Στο <Στός> μερακλή και στα γεράματα, δεν έχει να κάνει. Ο Δράκο δεν έχει ηλικία. Ήθελα να πω, να πούμε ότι ακούμε σπαραγμό <Στός> καρδιά σε <Στός> όλου αυτού που πονάνε για τα μέτρα που παίρνουν για μα και μου θύμισε ένα πολύ ωραίο που Μου είχε πει ένα μπάρμπατρε φίλε στα Γιάννα στο κεντρικό Ζαχώρη, στο δίκορφο Ρε μαγκά, αυτοί κάνουν τον με ξένο κόλλο. Δεν κάνουμε το δικό του να πούμε. Επίση οι τράπεζε, οι χρεοκοπημένε τράπεζε όπω είχε πει κάποτε ένα φίλο, οι οποίε θέλουν συνέχεια να κεφαλαιοποιήσει, έχουνε διαφημίσει και σου κάνουν κάτι γλίκες, δρε, φίλε. Η μία σου λέει μα εδώ Επίτρεψε μου άλλη υποθυμίσαι τώρα, Γεια.